Στοίχη 40 56, θεραπεία της αιμορροούσης και ανάσταση της διγατρός του Ιαΐρου. 40. Συνέβη δε όταν επέστρεψε ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν, τον υπεδέχθη ο λαός με χαράν διότι όλοι τον επερίμεναν ανυπομόνω. 41. Και η δου ήλθεν στον Ιησούν κάποιος άνθρωπος που ονομάζεται ο Ιάιρος και η του αυτό άρχον συναγωγής και αφού έπεσε γονατιστός πλησίων των ποδών του Ιησού, τον παρεκάλλει να έμβει στον οίκο του. 42. Διότι είχε κόρη μονάκριβον περίπου 12 χρόνων, και αυτοί είτοι στα τελευταία της και επέθαινε. Όταν δε ο Ιησούς επήγαινε στο σπίτι του Ιαΐρου, τα πλήθη του λαού τον έστενοχώρουν και τον επίεζον. 43. Και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμοραγίαν προ 12 ετών, η οποία μαζί με τα άλλα βάσανα της ασθενίας είχε εξοδεύσει όλη την περιουσία της ιατρού και δεν η δυνήθη να θεραπευθεί από κανένα 44 αφού επλησίασε να πω πίσω τον Ιησούν ώστε να μην την αντιληφθεί κανείς επειδή εντρέπετο να γίνει φανερόντο νοσημά της ήγγισε το άκρο του εξωτερικού ενδυματός του και παρευθείς σταμάτησε η αιμορραγία της 45 και είπε ο Ιησούς ποιος είναι εκείνο που με ήγγισεν επειδή δε όλοι τριγύρω ηρνούντο, είπεν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές που ήσαν μαζί του. Διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε περιεκύκλωσαν και σε πιέζουν. Και εσύ Ποιο ποιος με ίγγισε. 46. Ο Ιησούς όμως είπε, κάποιος με ήγκυσε, διότι εγώ εκατάλαβα ότι να από επάνω μου δύναμη σταυματουργική. 47. Όταν δε είδεν η γυναίκα ότι δεν εκρύφθη και δεν εξέφυγε από τον Ιησούν αυτό που έκαμε ήλθε τρέμουσα από τον φόβο της και αφού έπεσε γονατιστή προαυτού διηγήθησε αυτόν εμπρός όλο το πλήθος του λαού την αιτίαν για την οποία τον ίγγισε και πως σε αμέσως. 48. Ο Ιησούς δε της είπε «Έχε θάρρος κόρη μου. Η πεποίθηση που είχε ότι θα έβρισκε την υγεία σου εάν με ίγγιζες» Αυτή η πίστη σου σε έχει θεραπεύσει. Πήγαινε στο καλό, ειρηνική και ελευθέρα από κάθε ανησυχία που εδοκίμαζες πρωτήτερα ξετίας της ασθενεία σου. 49. Ενώ δε ομίλια ακόμη ο Ιησούς, ήλθε κάποιο από το σπίτι του αρχισιναγώγου και του είπε ότι απέθανε η κόρη σου. Μη βάζεις πλέον εις σκόπον και ενόχληση των διδάσκαλων. 50. Ο Ιησούς όμω, όταν ήκουσε την είδηση στην αυτήν, Έδωκεν σε αυτόν την απάντηση και είπε: Μη φοβήσε, μόνον εξακολούθη να, να πιστεύει και θα σωθεί από τον θάνατο. Η κόρη σου. 51. Όταν δε ήλθενε στο σπίτι του Ιαΐρου δεν αφήκε να έμβει κανεί άλλο στο δωμάτιο τη νεκράς παρά μόνον ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο πατέρα του Κορασίου και η μητέρα. 52. Έκλαιον δε όλοι και εκτυπούσαν τα στίθη και τα σκεφαλάστον για τη αυτός δεν τους είπε «Μην κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». 53. Και τον περιγελούσαν, διότι ήσαν βέβαιοι ότι το κοράσιον ή το πεθαμένον. 54. Αυτός όμως, αφού έβγαλε έξω όλους και έπιασε το χέρι της, εφώναξε και είπε «Κόρη, σήκω επάνω». 55. Και επέστρεψαν στο σώμα η ψυχή της και ανεστήθη αμέσως ο Ιησούς διέταξε να τις δοθεί φαγητόν να φάγει για να αναλάβει δυνάμεις κατόπιν τη εξαντλήσεις που της είχε φέρει μακρά και τη ασθενιά τη. 56. Και κυριεύθυσαν από βαθύν και μεγάλων θαυμασμών οι τη. Ο δε Ιησούς τους παρήγγειλε να μην κανένα το γεγονός, για να μην ερεθίζεται ο φθόνο των εχθρών του.